1,5 FM Steam. <μιλίτρα> Τι έγινε ρε παιδιά. Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα απ' όλα πάνω σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek uh, Despression. Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι. Ράδιο Άρτα στους 101,5 Τι έγινε ρε παιδιά Η εκπομπή τι έγινε ρε παιδιά λα, λα, λα, λα, λα. Καλημέρες από την Κούλα λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Γιάννης Λαζάρου Για καμιά ωρίτσα θα κάνουμε παρέα Όπως κάθε μέρα ότι διαφωνίες έχετε, ότι θέλετε να συμπληρώσετε, ότι θέλετε να παρατηρήσετε στο γνωστό τηλέφωνο. Drive. Every... Τι έγινε ρε παιδιά Λυσάξανε χθες ε... Λισάξανε όλοι οι εχθροί του φίλου μου Του Αντώνη a... Του Σαμαράντε Λισάξανε ρε παιδί μου Να πω με έκανε ο άνθρωπος ένα λάθος εκεί πέρα Βγήκε να Πει ότι σώθηκε η χώρα τώρα Κάτι για το ΦΠΑ, εκεί πέρα Ότι θα σας το μειώσει ξέρω εγώ τέτοια Love... Και λυσάξανε, να πω με έκανε λάθος ο άνθρωπος Εντάξει δεν μπορούσε να πει με τη μία στην κάμερα Και είπε γαμό το κεφάλι σου Μαλάκα έβρισε τον εαυτό του ο άνθρωπος Επειδή δεν μπόρεσε δεροσπάντων Να Να τα πει εκεί μια και έξω Και εντάξει τα βάλε με τον εαυτό του Λίσαξαν, λίσαξαν οι αλάθητη. Right. Λες και αυτοί να πούμε, δεν έχουν κάνει ποτέ Λάθος στη ζωή τους Ή αν τους βάλεις μπροστά σε μια κάμερα Να τα πούν έτσι ορμητικά Πατριωτικά με στόμφο ξέρω εγώ με ύφος, Θα το κάνουν τη μία. The... Τι μικρότητες είναι αυτές Τώρα μόρα τώρα και εσείς να Με τον Αντουνάκη μου Που πασκίζει ο άνθρωπος Που πασχίζει να μας σώσει να πούμε Τέλος πάντων αυτές οι κακίες θα σας μείνουν λα, λα, λα, λα, Πολύ κακία τέλος πάντων λα, λα, Μετά τις κακίες <coughs> Εκείνο που έχει σημασία λα, λα, λα, λα, Και μετά αυτά τα ωραία όλα τα τερτύπια Τα θεατράκια, το ένα, το άλλο ας πούμε Επιτέλους το... το νέο μνημόνιο αυτό Πολυνομοσχέδιο το λένε αυτοί ε... Είναι νόμος του κράτους φαντάσου τώρα ας πούμε ότι σκίστηκαν να ψηφίσουν η αριστερή ρημάδα ας πούμε ψήφισε άρθρα μεταξύ μεταξύ των οποίων απαλλάσσουν την τρόικα τις διπλωματικές αποστολές και την task force από την ελληνική φορολογία τα λέγαμε τα λέγαμε χθες προχθές ότι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων εργάζονται εδώ Γερμανοί ε, μα με τι είναι για το καλό σου δεν θα πρέπει να πληρώνουν φόρους σε παρακαλώ πάρα πολύ έτσι λοιπόν η αριστερή ρημάδ κοπτόμενη για το καλό του λαού τρελάθηκε να ψηφίζει αυτά τα άρθρα τέλος πάντων πέρασε το, το νομοσχέδιο το νομοσχέδιο πέρασε και επειδή τέλος πάντων οι μερίδες των Ελλήνων είναι απασχολημένε με το μισθό τους τα φαπαξά τους τα διάφορα άλλα Μεθαύριο που θα υλοποιείται, Τι μεθαύριο Πως σήμερα που θα υλοποιείται αυτό το πράγμα Θα τους έρχεται ξαφνικό Ξαφνικό Αλλά θα του λένε μεγάλα είναι νόμος του κράτους <κυρίζει> Την ώρα που το ψηφίζανε Οι σωτήρες Σύ ήσουν να έξω αγκαλιά με τους ε, βουλευτές Και διαδήλωνες για τα μιστά σου Τέλος Επίσης, εκείνο το οποίο έκανε σημασία είναι ότι η κυρία Λούκα Κατσέλη και ο κύριος Χάρης Καστανίδης μας είπε κάτι σημαντικό, ότι αυτό το, το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο, όπως συνηθίσαμε να το λέμε, το μνημόνιο κατ' εμάς, δεν ήταν λέει γραμμένο από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά το έγραψε ο Γκρίτεν. Μίτσελε Ο Γκρίτεν Μίτσελε Ο οποίος Γκρίτεν Μίτσελε Τι όνομα για τον Γκρίτεν Μίτσελε ναι, Είναι στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Α, Α, Α, Αυτά μας είπε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο λέγεται κοινωνική συμφωνία Α, μα είναι κόμμα και αυτό, είναι τις κυρτίδες Όταν λέμε για τα κόμματα το ξεχνάμε αυτό το κόμμα πάντα Είναι τη κυρία Κατσέλη και του κυρίου Καστανίδη το κόμμα Μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι ο κύριος Γκρίτεν Μιτσιλισ, ε, Μιτσιλσές, όπω τον λένε, Μιτσολιάκας Είναι ο ίδιος ο οποίος έγραψε τα φορολογικά νομοσχέδια για το Πακιστάν, την Ιεμένη, τη Συρία, την Αρμενία, την Τανζανία και τη Λετωνία. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ε, χώρες αναπτυγμένες όλες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν λένε αυτοί ότι από τη θέση του ως Ανωτάτου Συμβούλου για το φορολογικό δίκαιο του Διεθνού νομισματικού Ταμείου συντάσσει και το δικό μας φορολογικό νόμο Προετοιμάζοντά μας για νέες μέρες ευημερίας ειρωνεύονται όλα οι κοινωνική συμφωνιούχοι της κυρίας Κατσέλη και του κυρίου Σκα... Καστανίδεως έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου οι ίδιοι τα λένε μέσα απλά σα τα μεταφέρουμε ε, σίγουρα εμπεριέχει και δόσεις αληθεία. Διότι ποιους από αυτού τώρα έχει ικανό Τέλος πάντων, ναι εντάξει Γεγονός πάντως είναι Γεγονός είναι ότι είναι νόμος πια αυτό ορίστε παρακαλώ Η ίδια Η ίδια η κυρία Κατσέλη Ρωτάει ένας φίλος εδώ ποιος είχε συντάξει το νόμο για τα υπερχρεωμένα gotta... Πρέπει τώρα κοίταξε τώρα η κυρία Κατσέλη και ο κύριος Καστανίδης Φίλε μου πρέπει να κάνουν τορο Πρέπει να βγούνε στον εκλογικό χάρτη Πρέπει να κάνουν φασαρία ξέρεις τώρα Μόνο με φασαρία στην Ελλάδα Έχετε ρε τον έχετε εξαντλήσει αυτό το, το, το, το στουρνάρα, τον ταλέπορο, τον έχετε εξαντλήσει. Δουλεύει ο πατριώτης 24 ώρες το 24ωρο, τι να κάνει να πούμε, έγινε και τον πήρε ύπνο ύπνος μέσα στη Βουλή, χαμός έγινε στο διαδίκτυο. <Τι> το πήρε ο ύπνος και ονειρευόταν την ελεύθερη Ελλάδα, και από κάτω οι άλλοι έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν, ψήφιζαν, ψήφιζαν. ψήφιζαν. <Τι> Τώρα κοίταξε αυτό, τι τους υποχρεώνει τους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί πέρα στη Βουλή και να λένε, να κάνουν θέατρο, διάφορα να πούμε. Αφού ούτως οι αυτά είναι όχι απλώς ψηφισμένα, θα γίνουν έτσι. Τι κάθεσαι τώρα, θα μου πεις πως θα πρέπει, πρέπει να γίνεται και το θεατράκι και της δημοκρατίας, ότι να και καλά ας πούμε, να και καλά κάποιοι έχουν αντίρρηση, κάποιοι δεν τα ψηφίζουν, και, και, εντάξει, εντάξει, σε έπιασα. Στο τέλε μα ε, εκεί από τη Βουλή κατά περιόδου παρακαλώ, καλό στο παλικάρι. Η ταμένε. Εκείνο να σε παρακάτω, τι ρουτάσ τώρα και συνάγωγό. Αυτά είναι αυτά είναι πατριώτε τώρα έχει μερδιά εσεί από πατριωτισμό. Να αυτό σου έλεγα τώρα ότι αυτοί οι πατριώτες Κατά, δια, κατά καιρούς Μας έχουνε σύρει πάρα πολλά Εκτός από τους ε, Ξένους οι οποίοι μας βρίζουν Μας λιδωρούνε Συχνά πυκνά έχουμε και τους ε, Εδώ εντόπιους σωτήρες Ξέρεις ας πούμε ποιος είναι ο προδότης Ποιος είναι προδότης τώρα Ποιος είναι προδότης Εμείς είμαστε προδότης Για το βούρτσι βούρτσις, Καλά τον λέω βούρτσις Ναι Είμαστε προδότες διότι είπε ο την κρίσιμη όμως στιγμή που η Ελλάδα δίνει την ίστατη μάχη για να περάσουμε στην απέναντι όχθη τα δημόσια έσοδα πρέπει να καταβάλλονται από όλους γι' αυτό έχω πει πως είναι κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα η εισφοροδιαφυγή και αδίλωτη εργασία Μια λέξη ταιριάζει σε αυτούς που εισφοροδιαφεύγουν Προδοσία γιατί δίνουμε εμείς δηλαδή οι πατριώτες Ο Βούρτσης και οι άλλοι Την ίστατη μάχη για την πατρίδα Εδώ τώρα μιλάμε ότι ο άλλος Δίνει την ίστατη μάχη για τη ζωή του Δεν έχει ρε παιδί μου Πώς? Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε έτσι? Δεν έχει να πληρώσει Δεν έχει Και η σφοροδιαφεύγει <Καχα... Καχα... Καχα>... Ήξε παιδί μου Αυτός λοιπόν Κατά το βούρτσι Είναι προδότης και ο Βούρτσης που συμμετέχει σε όλο αυτό το σώσιμο, να το πούμε σώσιμο, σε όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι πατριώτης. Δηλαδή πόσο, πόσο πιο ξεκάθαρα να πουν τα πράγματα. Πόσο πιο ξεκάθαρα να σταουν τα πράγματα. Εσύ λοιπόν που δεν έχεις να πληρώσεις, δεν έχεις να πάρεις φάρμακα, ορίστε παρακαλώ. Ναι, προδότημο, ε, εντάξει, μοιάζει και με την επιστολή αυτή που λες. Μη είμαστε πατριώτης, οι κομμουνιστές είναι οι χθροί κύριοι των της ΓΚΣΤΑ από εδώ στην ΆΡΤΟ. <Τι> Η γνωστή επιστολή ΒΟΙΔΑ, εντάξει. <Τι> λοιπόν, το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει εκτός των άλλων, δηλαδή εσύ, δεν έχεις ρε παιδί μου, δεν έχεις, δηλαδή δεν έχεις να πάρεις όχι γάλα στο παιδί σου τώρα, αυτό είναι πολυτέλεια να... Μετράς από εδώ, κάνεις από εκεί Δεν έχεις να πληρώσεις τίποτα έτσι Εσύ λοιπόν είσαι προδότης Και ο Βούρτσις Ο Βούρτσις, όλοι αυτοί τέλος πάντων Που για μία ακόμη φορά Έκαναν αυτά που έκαναν χτες τη Βουλή Και ψήφισαν αυτά που ψήφισαν Είναι οι πατριώτες Τι να κάνουμε αυτή είναι η κατάσταση Μουσική Παρακαλώ να σου πω τώρα έχει δίκιο έχει δίκιο να σου πω κάτι τώρα δε μην να τώρα μην εκνευρίζεσαι τώρα να πούμε δεν, δεν προσθέτεις κάτι στον εαυτό σου δεν μπορεί να μπαίνει όπως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν μπορεί να μπαίνει στον ίδιο κορβανά αυτός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα να πληρώσει με την αδήλωτη εργασία και βέβαια αυτό που θα σου έλεγα εγώ είναι ότι την αδίλωτη εργασία Ποιοι τη δημιουργήσαν, ποιοι την πατρονάρουν και ποιοι την προστατεύουν. Ο Βούρτσις και η παρέα του δεν το κάνουν αυτό τόσο καιρό. Ο Βούρτσις δεν, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Προκειμένου να πει ο Βούρτσις, ο κάθε Βούρτσις τα δικά του, λοιπόν, θα τα ακούσεις όλα. Εδώ έχουμε ακούσει άλλα και θα ακούσουμε δηλαδή. Ακόμη σου είπα, δεν ούτε είδαμε ούτε ακούσαμε τίποτα να... με αυτούς. Καταλάβει. Οπότε φυσικά και δεν μπαίνει στον ίδιο κουρβανά η αδείλωτη εργασία με τον ταλέπορο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πληρώσει δε ή χαράτσια όλα αυτά τα πράγματα. Διότι επαναλαμβάνω φίλε μου την αδείλωτη εργασία οι ίδιοι τη δημιουργήσαν, οι ίδιοι την προστατεύουνε τους ίδιους συμφέρει. Εν τω μεταξύ ήταν σε εξέλιξη και... και διαμαρτυρία στις ΠΟΕΟΤΑ και είπανε στους βγάλανε λέει φωνάζανε εκεί πέρα ε, θα σας υποδεχθούμε κατάλληλα στις εκλογικές σας περιφέρειες για όσου ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο Ειλικρινά σας μιλάω μακάρι να είχα μια κάμερα, μια φωτογραφική μηχανή να γυρνάω την Ελλάδα και να σας φέρω τις φωτογραφίες τις οποίες δεν μπορώ να σας δείξω βέβαια να σας τη στείλω ολονώντα τα να δείτε ότι όχι μόνο θα τους υποδεχτούνε τους βουλευτές Θα τους κρατάνε να χορεύουνε πρώτοι και στο πανηγύρι του χωριού Εδώ είσαστε και θα το δείτε Να εδώ τώρα δεν ξεκίνησαν τα πανηγύρια Θα ξεκινήσουν ως ο νουπο τώρα ξεκινάνε τα πανηγύρια Πρώτοι θα είναι στο χωρό, Στο τραπέζι σαν θα είναι πάνω από το κεφάλι τους Γιατί υπάρχουν και κάτι πεντάμινα ξέρεις τώρα και κάτι τέτοια Κατάλαβες Αυτές τις απειλές τώρα θα σας υποδεχτούμε κατάλληλα σε εκλογικές περιφέρειες Τις έχουμε ξανακούσει Χώρια που όπως πάντα θα τρώνε και θα πίνουν και τζάπα έτσι Και θα τα πληρώνεις εσύ ανεργέ μου που δίθεν τάχα μου θα τον υποδεχθείς όπως του αξίζει Αν ήταν να τον υποδεχθείς όπως του αξίζει θα τον είχες υποδεχθεί Εντάξει όσο σίγουρος και αν ήσουν και όσο αθάνατος και αν ένιωθες με τη μισθούμπα σου Εντάξει Οπότε άστο τώρα αυτό Άστο τις απειλές τώρα Μαρακαλώ Γεια σου κύριε βουλευτό έτσι, τις μέντες που έκλασες κύριε μου, συσκευασέ Να τις πουλήσουμε, να κορονομήσουμε καλά Τι να κάνεις, έτσι έχεις δίκιο μεγάλε έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο όπως του λες. Άκου θα τους υποδεχτούν όπως τους αξίζει. Εκείταξε να πούμε, κανένα γεροντάκι εκεί μπορεί να σηκώσει καμιά μαγκούρα και να το πέσουν πάνω του 5-6 εκεί να το πιάσουνε αλλά μια χαρά θα τους υποδεχθείτε, άκου λέω, Ρίστε, παρακαλώ Α, πράγμα, σωστός, σωστός Σωστός, θα τους κρυφοδείχνει τη λίστα που θα προσλάβουν στα πεντάμινα. Τι να είναι, σου, πως σου είπα και χθες μετά την εικόνα που είδες εκτάξει όλες τις εικόνες που είδες από τις διαδηλώσεις αλλά μετά την τελευταία που είδες χθες εκεί ε, όξο από τη βουλή να διαδηλώνουν όλοι αυτοί και να βγαίνουν και οι βουλευτές από μέσα να αγκαλιάζονται και να διαδηλώνουν ομού και όλοι μαζί πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει ελπίδα λέμε μηδαμηνή να γίνει τίποτα απολύτως Πήραν τι... Ελληνική σημαία λοιπόν. <laughs> πήραν έστωσαν τη σημαία μπροστά στον άγροτο στρατιώτη και επάνω της έβαλαν στολές δημοτικών μπάτσων και σχολικών φυλάκων. Υδες <laughs> <laughs> πότε τι φημούνται τη σημαία μεγάλες. Υδες, εκεί τι φημούνται τη σημαία για, το, για, για αυτό που τόσα χρόνια συμβαίνει. Με την εθνική αξιοπρέπεια Με τη διάλυση όλης της, της Εθνικής άμυνας Με αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη Με αυτά που τα κόλπα όλα που γίνονται Δεν ενδιαφέρεται κανένας Αλλά ε, στρώσατε τη σημαία Και βάλαμε <laughs> <laughs> Ωραία, ωραία, ωραία Ωραία, έγινε η <laughs> Η ματοβαμένη Σημαία των δημοτικών μπάτσων <laughs> Ξαπλωμένη Ρε πλάκα μασκάρες <laughs> <laughs> Τι μασκάρες και εσείς. Λοιπόν που λες μεγάλη, όπως γνωρίζεις έρχεται σήμερα ο Kaiser Ο Κάιζερ σήμερα, ο καθιστός Κάιζερ ήρθε, έφτασε που να έχουμε και εικόνες Παρακαλώ Χάιλ, χάιλ, σίγγις χάι. Απα, δεν το σκεφώ, πο, πο, πο. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ Ευχαριστώ ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ το φίλο Ο οποίος με, πραγματικά δηλαδή Με έβαλε στη θέση μου <Τι> Δεν έχεις ρε μάπα μου λέει εσύ Ντοκτορά να πούμε και μεταπτυχιακά Για να αντιληφθεί το μήνυμα της Απλωμένη σημαίας με την ιδρωμένη μπλούζα του δημοτικού μπάτσου Ο οποίος του πιάστηκε μέση του ανθρώπου να πίνει καφέ να πούμε Κατάλαβες, τέλος πάντων αυτές είναι κακίες τώρα να πούμε Σε παρακαλώ, αλλά σε αυτό έχεις δίκιο Μη διαθέτοντας ε, δοκτορά και τέσσερες μοσχαρίσχες γλώσσες Δεν μπορώ να αντιληφθώ την κίνηση Έρχεται λοιπόν κυρία μου και κύριε μου Ο... Ε, Καθιστός Κάιζερ Και όπως είπε και ο φίλος εδώ Να αναφωνήσουμε όλοι μαζί Χάιλ Ζίγ, Χάιλ Ζίγ, Χάιλ Ζίγ, Ζίγ, Ζίγ, Χάιλ Λοιπόν Τι υπονόμους ελέγχουν Δέντρα Κλουβιά Από πουλιά ε, Έκκληση Αθήνα είναι Απαγορεύεται να Διαδηλώσουν ε, Χαμός <συσχελ> Εν Θέλω να ψάξετε να βρείτε Βρείτε τώρα, τώρα, ό, και, ό, όσοι διαθέτετε Ιντερνέδιο και οι άλλοι, ξέρω εγώ, έχετε εφημερίδες, έχετε τηλεοράσεις, ξέρω τι έχετε. Βρείτε μου μία δήλωση από ένα κόμμα ή κοινωνικό φορέα ε, οτιδήποτε για, ε, σήμερα που έρχεται ο Χσόιμπλε. Για βρείτε κάτι. Εν μεταξύ, όπως είπαμε, ε, ούτε όταν έχει, είχε έρθει ο Μπιλ, ο Κλίντον, δε, δεν ε, πήραν τέτοια μέτρα Έρχεται ο καθιστός Κάιζερ ε, <Τι> Ήρθε Ήρθε ο Κάιζερ Έλα Δεν <Τι> ήρθε <Τι> Ναι <Τι> Ναι Αφού έλα μόρα Αφού ήξερα Ήξεραν ότι θα του το απαγορεύσουνε Μόρα τώρα να τρέχουν Ποιά δεν δίκαιη για σένα; Έλα, ποιά δεν δίκαιη για Μου λες τώρα; Ακόμα πλάκα μου κάτι; Ακόμα θέσαμε καρκαλιές με γονάτο. Εγώ τώρα κοίταξε να δεις κάτι. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι το πρόβλημά σου, το έχεις λυμένο. Το έχεις λυμένο. Έχεις δύο τεράστια κεφάλια τα οποία αυτή τη στιγμή χειρίζονται π, τι, η, η Ευρώπη λέμε για την Ευρώπη, άσχη παγκόσμια δεν έχει οικονομική κρίση ε, έχει ή δεν έχει ξέρεις αυτή τη στιγμή να πω ότι έχει δύο τεράστια κεφάλια τα οποία το πρόβλημα το λύνουν έχεις τον Πολιζωγόπουλο όπως είπαμε στο Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδα και έχεις και τον Παπουτσί στην Παγκόσμια Τράπεζα τι άλλο θες μωρέ αχάριστε να πω τι άλλο θέλεις Που, το πρόβλημα ο Σονούπο είναι, λιμένο, να. Και εσύ μου λες να πάει η και η Τώρα να... Γεσεΐ, <laughs> γεσεΐ really... Κάτσε σου λέω περίμενε Περίμενε γιατί <laughs> Όπως τα ψηλοδιάβασες yeah. Στο πολυνομοσχέδιο beating, Παρακαλώ yeah, Όχι, όχι yeah. Δεν με διακόπτεται καθόλου yeah. Θέλετε να αφιερώσετε αυτό το τραγούδι <Τι> εντάξει. <Τι> εντάξει. Εντάξει, εντάξει. <Τι> ναι, <Τι> στους πολιτικούς. <Τι> Μάλιστα. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. <Τι> ναι. Ε. Θα φάτε κι άλλο, περίμενα. <Τι> ε. ε. κάνω, την, κάνω την αφιέρωση αμέσως τηλεακρωτής ψηλός ξανθώς με γαλάνά μάτια αφιερώνει το τραγούδι που τρέχει στα πλατό σε όλους τους πολιτικούς εντόπιους και παραπέρα. Το είπα καλά. Λοιπόν που μου, τι να κάνει η Γεσέ, τι είπες. Περίμενε διότι η Γεσέ και η ε, δεν τους εξήγησε καλά και τον ανθρώπονε Με το πολυνομοσχέδιο Το οποίο ψηφίστηκε χθες Απλά άνοιξε ο δρόμος Για τις απολύσεις στο δημόσιο Αυτές που λένε εκεί ΕΡΤ ε, σχολικοί φύλακες και τέτοια Τι, Οι 15 επόμενες χιλιάδες ε, Δεν είναι τον, Πώς το λένε Δεν μπήκανε στη σειρά είναι θεωρείστε ήδη απολυμμένος τους εαυτούς σας για τις πρώτες 15.000 μιλάμε αυτά υπογράψαν χθες τώρα αν αποξω εσύ έδινες παράσταση με τον Λαφαζάνη και τους άλλους πήγαινε μιλάμε τους συνδικαλιστές σου εκεί της Γουσού και της Αδεδού παρακαλώ Ναι, τα λέγαμε προχθές Ότι μέσα στα άρθρα αυτά είναι περίπου 200 άρθρα Ήταν και οι μαζικές απολύσεις Οι οποίες Μαζικές απολύσεις είναι νόμος του κράτους Όλα τα πάντα Ποιος να ξέρει κανένας από αυτούς τι υπέγραψε Κανένας δεν ξέρει τι υπέγραψε Απλά θα τα βρίσκεις μπροστά σου Εκείνο που είναι σίγουρο είναι αυτό που σου λέω Ότι υπεγράφει Και είναι, δηλαδή οι πρώτες αυτές χιλιάδες που φεύγουν από το δημόσιο είναι η αρχή οι επόμενες 15 είναι ίδια αποφασισμένες για να πάμε σε μεγαλύτερο νούμερο τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα σου πεί ο συνδικαλιστής σου αλλά κάν και καμιά ερώτηση παραπάνω δεν χάνεις τίποτα δεν θα χάσει ψήφο το κόμμα σου Είπαμε και χθες ότι ο Σόιμπλε Δεν έρχεται με άδεια χέρια Σου, σου φέρνει την KFG, KFG Σου φέρνει Αναπτυξιακό Ταμείο για την Ελλάδα Και ουσιαστικά Αυτό που θα υπογραφεί ε, Σήμερα μεταξύ Των δύο κυβερνήσεων Λέμε τώρα ρε παιδί μου της Γερμανίας Και της Ελλάδας Δεν θα είναι το τελευταίο έτσι <Τι> Το ότι Ανοίγει πόρτα σε ξένες επενδυτικές τράπεζες δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι επενδυτικές τράπεζες αυτές οι τράπεζες με την έννοια που τις ξέρουμε είναι όμιλος κεφαλαίουχων οι οποίοι βάζουν κάποια λεφτά για να, πάρουν, να τα πάρουν στο χιλιαπλάσιο τώρα τα ξέρετε μην, μην κουράζεστε δεν σε συμπάθησε ξαφνικά ο Σόιμπλε να σου έρθει επίσκεψη εδώ να σε βοηθήσει δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή στην ιστορία να σε έχει βοηθήσει κανένας και αν βρεις μια τέτοια στιγμή θέλω να μου την πεις Διάβαζα το λόγο Τι να τη τι διάβαζα Είσαι άρρωστος Έβγαλε λόγο λέει ένας εδώ Αντιπεριφερειάρχης ξέρω τι διάλο είναι, Για τους φιλέλληνες Τι να σου λέω μεγάλε Όπως εκείνοι οι φιλέλληνες Έτσι και τούτοι εδώ οι Ευρωπαίοι Τώρα θα σε βοηθήσουν Μιλάμε αυτά έλεγε Δεν ξέρω που τα έλεγε Και από κάτω κάποια χάπατα τον ακούγανε Και φαντάζομαι ότι στο τέλος Θα τον παλαμακίζανε κιόλας διότι ο άνθρωπας είναι του κόμματος είναι αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή άμα διαβάσεις το τι λέει κάπου μίλησε, έγινε μια εκδήλωση ξέρω για τα φιλελθελέλινες και κάτι τέτοια. Δηλαδή μιλάμε, απ' τη μία να πούμε έχεις τη ρεπούση η οποία και απ' την άλλη έχεις τον αντιπεριφερειάρχη εδώ που σου λέει δηλαδή και τι δεν σου λέει ο άνθρωπος. Αλλά είπαμε να πούμε, άμα δεν είσαι σε κόμμα μεγάλε, στο βάλε ότι θέλεις δεν είσαι τίποτας. Παρακαλώ. Τι. Α, βέβαια, από πο, πολύ παλιά χρόνια, ναι. Οι καταστάσεις ήτανε δανείσουν Περί δανείων Ναι, κατανάλωνε και δανείσουν Ναι, σωστά Σωστά, σωστά Α, δεν νομίζω Δεν νομίζω, δεν νομίζω Δεν νομίζω Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, αυτό που λέει ένα πίλος εδώ παλιά Βάζανε και τα παιδιά ακόμα σχολείο Και γράφανε εκθέσεις περί αποταμιεύσεως και τέτοια μετά αλλάξαν οι εποχές βάζανε τα παιδιά να γράφουν εκθέσεις περί κατανάλωσης και κατανάλωνε και δανείσου ε, έβλεπα ένα πριν πολύ καιρό ένα ντοκιμαντέρ του Μουρ, αυτού του ανατρεπτικού εκεί αμερικάνου σκηνοθέτη ο οποίος ε, ξεκινάει και λέει ας πούμε θυμάμαι λέει ο πατέρας μου ήταν εργάτη μέναμε σε ένα σπιτάκι δικό μας ε, ξέρω εγώ ότι τον Κυριακή μας πήγαινε στο Λούνα Πάρκ ο μισθός του έφτανε να φάμε να Δεν χρωστάγαμε πουθενά Και ξαφνικά λέει, όταν έγινα 15 Χρονών 17 Πόσο είχε γίνει ο άνθρωπος Χρωστάγαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας στις τράπεζες ε, Πήραμε και άλλα πράγματα Χωρίς να καταλάβουμε γιατί Χωρί... Ενώ πριν 10 χρόνια δεν χρωστάγαμε Τίποτα και ζούσαμε μια χαρά σε... Μέσα σε 10 χρόνια Χρωστάγαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας Έτσι είναι η κατάσταση μεγάλη Ό,τι θέλουν κάνουν ο... Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών έρχεται αμέσως μετά το Σόιμπλε Απευθείας από τη Μόσχα Γιατί το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών Και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες των 20 πιο ισχυρών κρατών Η γνωστή G20 Οπότε εντάξει τι μύρισαν εδώ τα όρνια, Εδώ υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει πράγμα Το πράγμα δεν υπάρχει σε αυτό το οποίο κυνηγάνε αυτοί με τους φόρους Ξέρουν πια ότι δεν υπάρχει Εντάξει υπάρχει ακόμη λίπος σε μεγάλη μερίδα λαμόγιων και το κυνηγάνε. Αλλά στον Κουσμάκι, ο οποίος είναι άνεργος, είναι, είναι, είναι, δεν υπάρχει λίπος να πάρουνε. Αλλά κυνηγάνε και αυτά τα έχουν στα χέρια τους εδώ και πολύ καιρό. Ορίστε παρακαλώ. Αποστολές, το λες, το λες, το λες, σήμερα θα καταλάβουμε, κανένας δεν θα πάρει χαμπάρι, τίποτε τώρα, λέμε, έχουμε ότι αυτά που κάνει ο Σόιμπλε δεν αφορούν τις τράπεζες και η επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, αφορούν όλους εμάς τους από κάτω, όλους εμάς τους από κάτω, αλλά δεν είπαμε, δεν ασχολείται κανένας φίλε με αυτά. Ασχολούνται τώρα με άλλα πράγματα, έχουμε διάφορα άλλα Εν τω μεταξύ δεν γνωρίζω από πού μπορούν να βρουν να εισπράξουν από έναν άνεργο λαό ο οποίος δεν έχει εισοδήματα, ο οποίος είναι πια καταχρεωμένος όχι μόνο σε τράπεζες αλλά και στις εφορίες και παντού Από πού να εισπράξουν αυτά που αποκαλούν χρέη φορολογουμένων προς το δημόσιο τα οποία μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 60 δις και η Τρόικα υποστηρίζει ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα φτάσουν τα 90 δις Βλέπεις εσύ πουθενά να... από πουθενά να μπορούν να τα εισπράξουν Και η ίδια η Κομισιόνη, η συνετέρη σου, ρε παιδί μου, Έκανε έκθεση και μας λέει ότι κα... κατάφερε η ίδια και η παρέα της το... Να κάνει το 1 στα 5 σπίτια στην Ελλάδα να ζει πάμπτωχα Πάμπτωχα, δηλαδή ένα στα 5 σπίτια Δεν είναι ένα στα 5 σπίτια, είναι περισσότερα από το 1 στα 5 σπίτια εσείς γύρω σας ξέρετε Ξέρετε και φίλους και γνωστούς οι οποίοι είχαν ένα τρόπο ζωής και τώρα έχουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Εντάξει προσπαθούν να μην πέσουν στην ένδια εντελώς. Λοιπόν γιατί πηγαίνει ο φίλος μου ο Μπιμπεζενής στην Τουρκία εφνιδιαστικά μετά από πρόσκληση του Νταβούτογλου. Ωχ oh, θα συζητήσουν λέει για τη Συρία και την Αίγυπτο και αφού θα λέει, ο με τον Ομπάμα. Μπορέστε παρακαλώ. Ναι, ναι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Ένας φίλος εδώ μου λέει ότι θα μας βγάλουν από τα σπίτια λέει <coughs> γιατί θα βάλουν λέει και στα μυαλός να τους κάνουν κουμάντο. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Εμάς δεν μας κάνουν κουμάντο. Εμάς δεν μας κάνουν κουμάντο. Δηλαδή πόσο περισσότερο κουμάντο Μας έχουν σφάξει, μας έχουν διαλύσει Δεν έχουμε τίποτα, δεν μιλάμε Θα φτάσουν να μας δίνουν με 50 ευρώ ε, μιστό Και θα λέμε σφάξε μαγιά μου να γεια σου Γιατί δηλαδή ε, Σκουροφέρνουμε κιόλα Γιατί να μας διώξουν εμάς Ξέρω εγώ τι να σου πω να. Λοιπόν θα μιλήσει τώρα Ο Νταβούτογλου ο... με, το... σαμα... με το Μπένι Μπορείστε παρακαλώ Ως άλλος φίλος εδώ επικροτεί την σκέψη του προηγούμενου φίλου ότι επειδή την ξανακάναν αυτό στην... το ξανακάναν στην ελληνική επικράτεια δεν είναι καθόλου δύσκολο να το ξανακάνουν Τι να σου πω αδερφέ μου και σένα; Ζούμε κάποιες αλλαγές ιστορικές τις οποίες τις βιώνουν τις βιώνει η μερίδα του κόσμου το τι θα γίνει, τι να σου πω Τώρα με απασχολεί με τι θα κουβεντιάσει για τη Συρία και για την Αίγυπτο Ουνταβούτογλου με τον Μπένι τι θα, θα λύσουν το μεσανατολικό μάλλον. Μπαβο. Γιατί λοιπόν οι χρυσαυγίτες έδιωξαν μια γιαγιά από πολλού σε κουλούρια έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο που ε, νοσηλεύεται ο άντρας της. Γιατί λέει ήταν πρόσφυγας από την πρώην ε, ένωση σοβιετικών, σοσιαλιστικών και σοβιετικών δημοκρατίων. Ε, αυτό, αυτό, ονομάζεται, αυτό ονομάζεται Και είναι ντροπή Υπέργυρη πολίτρια κουλουριών Επειδή ήταν από την πρώην Σοβιτική Ένωση Καθόταν να σε ένα Απτυσσόμενο καρεκλάκι στο θεαγένιο Όπου νοσηλεύεται ο σύζυγός της με καρκίνο Και μπροστά είχε μια λαμαρίνα Πουλώντας κουλούρια Και τη διώξανε Μάλιστα να πήγαν ένας Ωχ Βόμπα Βόμπα στο φάκελο Βόμπα Βόμπα τσικουάνα Παρακαλώ Έλα Γεια σου, γεια σου φίλε Ένας άλλος τηλεκροτής εδώ Διαψεύδει την είδηση Λέει μη τσιμπάντε σε τέτοιες ειδήσεις Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά Δεν τα κάνουν ε, Τέλος πάντων τι να σου πω παλουκάρι μου Μπομπα σου λέω μπομπα έπεσε μπομπα Μπορίστε Έλα έλα Ερεμίστε, ερεμίστε. Ερεμίστε. Είναι. Ρε παιδιά, ερεμείστε τώρα να πούμε. εδώ βρήκατε να φαγωθείτε Εδώ έρχεται το σόιμπλε. Φάτε το σόιμπλα. Θα μου πει, δεν τρώγείτε. Αχ, Μπόμπα σου λέω Μπομπα τσικουάνα λέει. Απα, ραντεβού στα γουναράδικά. Ραντεβού στα γουναράδικα λέει που άνθρωπο Καλά, τώρα το να. Να ασχοληθείς με τι λένε αυτά τα, αυτά τα υποανθρωπο-ανθρωπάρια. Πετάνε διάφορα να πούμε μέσα στη Βουλή. Άσε, δεν δε σου λέω καθόλου τώρα. Ψάξε τα μόνος. Ήπω άλλο τώρα ραντεβού στα Κουναράδικα. Ναι. Ε, ραντεβού στα γουναράδικα, Μεγάλε. Όμως, όμως, να σταθούμε σε κάτι σοβαρό. Το Συμβούλιο Επικρατείας απέριψε τις ενστάσεις των κατοίκων του Βοτανικού που δεν θέλουν να γίνει τζαμί στη γειτονιά τους και η, προ, η, δημοκρασί, η, η δημοκρασία ναι η δημοκρασία προχωράει κανονικά η, ε μου ρε Ελινάρα τα είπαμε δεν υπάρχει δε θέλω εδώ εδώ υπάρχουν αποφάσεις των αφεντικών το δεν θέλω ξέχνατο ξέχασες τι λέγαμε τις προάλλε για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις αυτά όλα τα άλλα τα ξέχασες τα ψήφισαν αυτοί οι, οι εκλεγμένοι σωτήρες αυτοί που θα σε διορίσουν στο πεντάμινο Τώρα δεν θέλουν οι κάτοικοι του Βοτανικού, τι να κάνουμε, παρακαλώ, έλα. πληροφόρηση λέει ένας φίλος εδώ πέρα ότι δεν θα αφήσουν λέει, να γίνει αυτή η ιστορία και θα έχουμε φασαρίες ξέρω εγώ τι να σου πω ε, μα, περιμένουμε να τα δούμε λοιπόν να περιμένουμε να τα δούμε ορίστε παρακαλώ ορίστε Κάτσε μω και εσύ τώρα να μπούμε. Λέ με καμιά κουβέντα εδώ. Να... Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η... Ε... Όταν δηλώνει ο άλλος... Ναι, εγώ είμαι γερμανοτσολιάς. Το δηλώνει ο ίδιος. Εσύ τι λες ας πούμε ότι δεν είναι. Ο, αντιγερμανικός... ο αντιγερμανισμός, λέει, στην Ελλάδα πουλάει πολύ. Η παροχή τεχνογνωσίας των Γερμανών αλλά και της task force μας είναι απολύτω απαραίτητη. Ό,τι έκαναν αυτοί σε 20-30 χρόνια, εμείς πρέπει να το κάνουμε σε 2-3, μας είπε ο Υπουργός Υγείας Μπουμπούκος. Δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις λόγω μνημονίου, αλλά γιατί είναι σωστές. Είναι σωστές. Κατάλαβες, γι' αυτό κάνει μεταρρυθμίσεις ο Μπουμπούκος, γι' αυτό αφήνει τους ασθενείς συνεχίζοντας το αγαστό έργο του Λοβέρδου και όλων αυτών των καλών παιδιών. Ε, άμα, ε, ρεζουμέ. Έχεις φράγκα, σώθηκες. Δεν έχεις φράγκα, πεθαίνεις. Ξέρεις εσύ κανένας στην Ελλάδα πια που να έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για να... Αχ, τίπα ξύλος σου, τίχη κάτι να μπει σε ένα νοσοκομείο. Ο μπουμπούκος ξέρει πολλούς μάλλον. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ουσιαστικά με αυτή τη δήλωσή του μας λέει ε, «Ο αντιγερμανισμός στην Ελλάδα πουλάει πολύ, η παροχή κτλ. Λέει, ουσιαστικά δηλώνει «Εμ Γερμανοτσολιάς». Και φυσικά, ορίστε παρακαλώ. χρειάζεται να φέρει το μέγκελε τώρα φίλε ε, ο, ο, ο μπουμπούκος εδώ πέρα <κυρίσει> το πείραμα το οποίο κάνουν αυτοί ε, με τις ανθρώπινες αντοχές, με ένα λαό που του κάνουν τα πάντα και δεν, δεν καταλαβαίνει τίποτα επειδή έχει γεσεία, δε δει και άλλα τέτοια παιδιά Λοιπόν μόνο, γιατί να σου φέρει το μέγκελε εδώ, δεν κατάλαβα να σου αλλάξει χρώμα στα μάτια σε παρακαλώ πολύ τώρα ρά, εγώ α πούμε στο facebook δεν με έχεις δει που είμαι ψηλός ξανθός Μεγαλανά μάτια και πώς το πω καλύτερα Τρίχος δασύτριχος. πώς το πω. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν ο άνθρωπος δηλώνει από μόνος του ότι είναι Γερμανό Τσολιάς. Αυτό πουλάει ρε παιδί μου που τι θα γίνει τώρα και σε να Σε παρακαλώ πολύ. Ορίστε παρακαλώ. Πώς. Το δασύτριχο τρίχο. Ο Δασίσης, <Τι> και λοιπόν, ο Τσίπρας θυμήθηκε τις γερμανικές αποζημιώσεις με, το, με την άφηξη του Σόιμπλε Όρμα, Αλέξη, όρμα, Αλέξη, φάτου τον Κριδιλάγκο Όρμα σου λέω, ρε παιδί μου, όρμα Πάμε, λοιπόν, μετά τις δηλώσεις της πενθήμερης του Αλέξη <Τι> Να σας ενημερώσουμε ότι ένα εκατομμύριο Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και μπήκαν σε διακανονισμό αυτά τα λέει η ΔΕΗ δεν σας τα λέμε εμείς για να σας φτιάξουμε. ένα εκατομμύριο σημαίνει ένα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και μπήκαν σε διακανονισμό φαντάσου τώρα όπως λέγαμε προχθές που ξεκίνησε η ΔΕΗ να γίνει ιδιωτική και τους επόμενους μήνες φαντάσου τι έχει να γίνει βέβαια τα παραδείγματα αυτά Έχεις και σε άλλες χώρες όπου οι άνθρωποι ζουν όπως ζουνε, είναι και πολιτισμένοι, είναι και πιο προχωρημένοι από την Ελλάδα, λέγε με Αγγλία, ξέρω εγώ και τα λοιπάνε και τα λιμπάν. Σου είπα χθες ψάξε και βρες ένα εργάκι, λέγεται ελεύθερος κόσμος να δεις ακριβώς τι συμβαίνει στην πολιτισμένη Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια και τα ανακαλύψαμε εμείς τελευταία. Παρακαλώ. Απλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο πολιτισμένος Αγγλο-Γάλλος και τέτοιος τα έχει καταπιεί αυτά, έτσι, τα έχει καταπιεί αυτά και εφόσον ε, και εδώ και ο ταλέπορος Έλληνας ε, δεν κουνιέται διότι εντάξει είχε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής Α, εγώ δεν σου λέω να συνέχιζε τον τρόπο ζωής αλλά τουλάχιστον να είχε φάρμακα, πράγμα, μπορούσαν να διορθώσουν πράγματα να είχε υγεία, να είχε παιδεία, λέμε τώρα απλά πράγματα λέμε απλά πράγματα, ποιος σα ακούσει. Πάντως γεγονός είναι ότι ένα εκατομμύριο Έλληνες Δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ Είναι ένα εκατομμύριο νοικοκυριά Αυτά έτσι και μπήκαν σε διακανονισμό Και έρχεται τώρα Ο Βρούτσις και αυτούς Όλους οι οποίοι αφού δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα Δεν θα έχουν να πληρώσουν και τους φόρους Οι άνθρωποι και αυτούς τώρα Ο Βρούτσις τους λέει προδότες Και τους Βάζει στο ίδιο σακί Στην ίδια κατσαρόλα μαζί με οι οποίοι χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν την αδίλωτη εργασία Show, Πώς τη βλέπεις τη δουλειά δηλαδή win, you, Πώς τη βλέπεις τη δουλειά Δεν τη βλέπεις θα μου δεις Rock, like Παρακαλώ yeah. <ΣΣΣ> <Α, ΣΣ> Μη μου λες τέτοια και πάει ο Αλέξη στον πρόεδρο σήμερα. Τι πάει να κάνει στον πρόεδρο. Και η Ναόμι Κάμπελ το είδωλό του που έγραψε και το βιβλίο είναι στη Μύκονο. Έλα ρε Αλέξη τώρα λάβα. Έλα ρε Αλέξη να. Ωραία λέξη να πούμε Τράβα να κάνεις καμιά διαλεκτική εκεί Καμιά οριζόντια διαφώτιση με την ΑΟΜΗ Μπας και συνέρθεις Γιατί δεν σε βλέπω να συνέρχεσαι Αυτά τα ωραία Λοιπόν Ελληνάδες μου Σήμερα ε... Αυτά. Τσαπονίξαμε, είπαμε διάφορα αλλά για το τέλος θα σας αφιερώσω σε όλους ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και θα σας παρακαλέσω να ανοίξετε τα ραδιοφωνάκια σας να το ακούσουμε όλοι μαζί. Είναι αφιερωμένο για όλους σας. Σκρίβιμη λοιπόν. Αφιερωμένος όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι στο ράδιο. Quando tu sei partita, mi hai donato una rosa. Oggi è triste, signorita, come like questo mio cuore, lo bagnato di pianto, per ridarle la vita. Mai del tuo amore solo tanto. La può far rifiorire. Scrivi, non tenermi più in. Una frase, un riguardo, al meranno il mio dolore, la Dio, che vuoi dare al Pole mio, si non lasciare. Tu know scrivi e non you ti sei fatta saying, you know what passano i giorni senza amore per me. you know what un altro you Solo che tamo, tua madre che mi E tu sei un gran signor vuoi fargli dato è un insulto all'amore Φαντάζομαι να σας άρεσε το τραγουδάκι που σας αφιερώσαμε εδώ Αυτά είχαμε για σήμερα Θα μου πεις αύριο θα έχουμε άλλα Πού να ξέρω εδώ. Έχετε πολλά φιλιά και χειριτισμούς από την Κούλα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Κυρίες μου και κύριοι μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή να μας ακούσετε Ευχόμεθα από καρδίας να είσαστε όλοι πολύ καλά, μα πολύ καλά Γεια και χαρά σας Τον 1,5 FM Stereo.